Κυρία το μου, δεν υπάρχουν. Κυρία χούκλιμου, οι κακοί δεν υπάρχουν. Κυρία Χούκλη μου, είναι η νέα φράση από τη χθεσινή συνέντευξη που δεν πήγε και τόσο καλά σε τηλεθέαση. Ο Αντένα ενώ είχε πρώτο το δελτίο του με το που έβγαλε χτες το Σαμαρά μια ώρα δεύτερο τον πέρασε και το Μέγκα, να φανταστείτε την εκτίμηση του λαού απέναντι στον Πρωθυπουργό που θα σώσει ποια εκτίμηση, πιο πρωθυπουργό και ποια σωτήρια που θα σώσει τον κόσμο κυρία Χούκλη μου ήταν η κομβική διατύπωση γιατί το είπε καμιά δεκαριά φορές και δεν το είπε μόνο σε αυτή τη φράση ότι δεν υπάρχουν τοκογλίφοι τους τελειώσαμε και αυτούς έτσι κοιμάται και ονειρεύεται ή τοκογλίφοι δεν πρόκειται ποτέ να τελειώσουν με τους λαούς και τους τόπους γενικότερα ο Αντώνης Σαμαρά στην κυρία Χούκλι εκμυστηρεύ Τι πρωτότυπο, τον πόνο του, τον πόνο του, ο άλλος ένας προθυπουργός που πονάει για αυτά που ο ίδιος έχει κάνει στον κόσμο, αλλά πονάει για τον κόσμο. Δεν διεκδικεί κανένας, κυριακού yeah. κλίμου, να θέλει να αποκαταστήσει τις αδικίες στον απλό τον Έλληνα, περισσότερο από ότι το θέλω εγώ. πονάω, κυριακού κλίμου, και κάθε βράδυ αυτό μόνο σκέφτομαι. <Καισόλου> εγώ πονάω, <κύριε> Οκλίμα, <Καισόλου> Custo nello spazio, come giusto non fabbrica del e degli eccessi. i sono annessi, stressy annessi, concessi. Basta. Δεν μπορεί κανεί να τον καταλάβει, είμαστε σίγουροι και εμείς πολύ περισσότερο εδώ που κανιβαλίζουμε. Ξέρετε τι είναι ένας άνθρωπος κάθε βράδυ να σκέφτεται τι κακό έχει κάνει. Το λέμε γενικώς ότι οι τύψεις βασανίζουν τους ανθρώπους, τίποτα. Ο άνθρωπος βγαίνει και το λέει και στην όψη φαίνεται και στην χθεσινή γλώσσα του σώματος αν προσέξετε. Πονάει πάρα πολύ και 24 ώρες, 24 ώρες όπω θα ακούσουμε στην πορεία είναι εκεί στο μου για τη Γριούλα. Που δεν μπορεί να πάρει τη σύνταξη ή που πρέπει να πάρει τη σύνταξη ή που τη πετσόκοψε τη σύνταξη. Όλα αυτά συνεχώ τα σκέφτεται και πονάει αφόρητα. Και αυτό όπω και οι προηγούμενοι, χωρί αυτό να τον εμποδίζει όμω να κάνει οτιδήποτε για να πονάει και ο άλλο, αλλά και ο ίδιο. Είναι ένα σαδομαζοχιστικό σύνδρομο το οποίο το συναντάμε σε πρωθυπουργό των Μνημονίων τα τελευταία 4-5 χρόνια. Είχαμε ανάγκη χρήματα για να πληρώσουμε αυτό τον κόσμο, να του δώσουμε τη φαρμακευτική του δαπάνη, να μπορέσει να πάρει τη σύνταξή του. Η Γρήγουλα στο χωριό Η Δέσποινα ταράχτηκε. Yeah, you. Και δάκρυσαν οι εικόνες Η Γρήγουλα στο χωριό Κι εγώ σε χωριά, 300 χωριά Έχει με συνέα από το 77 mm. Αυτούς πονάω Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις Αυτούς πονάω Αυτούς συμπάσχω γνήσια πραγματικά mm. Μπορείς να πάρει τη σύνταξή του, η γρήγουλα. Αυτούς πονάω. Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά. Αυτούς πονάω, κύριε Κούκλινου. Αυτούς συμπάσχω γνήσια πραγματικά. Κλάψανε μαζί χθε το βράδυ και όλοι εμείς όσοι είχαμε το κουράγιο να τον δούμε για μία ώρα παρακολουθούμε το δράμα να φτάνει στο τέλος του, όχι του κόσμου, των ψηφοφόρων, του Ιδίου. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, το ξαναλέμε, τις τελευταίες μέρες διασκεδάζουμε λαφρός με αυτά που συμβαίνουν στο Πασόκ. Πέφτει η πλάκα του τάφου από πάνω με πολύ πάτα όπως ακριβώς πρέπει αν και θα έπρεπε στη χωματερή της ιστορίας να πάει το συγκεκριμένο κόμμα, αλλά. Κιδεία προτιμήσαμε, καμία αντίρρηση και βλέπουμε εδώ και αφού γκραζόμαστε και τα όσα ο κόσμος λέει, κάνει το αισθητήριο, ότι μάλλον τελειώνει κάτι στις 25 Μαΐου. Το τι θα αρχίσει είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, αλλά δεν τις παρούσεις. Α τελειώσουμε το ένα, μία-μία τις δουλειές, Άλλο το ελληνικό λόγο δεν φημίζεται για τη δυνατότητά του να κάνει πολλές δουλειέ ταυτόχρονα, μία-μία και αυτό όχι με μεγάλη και ιδιαίτερη επιτυχία. «Πότε θα τελειώσουμε την ανεργία, τον ρώτησαν οι δύο δημοσιογράφου βράδυ το Σαμαρά, και εκείνο έδωσε μια πολύ σαφία απάντηση και πολύ αισιόδοξη όταν η παγκόσμια ανεργία τελειώσει. Η αριθμή που αναφέρει την σταγόνα στον ωκεανό και επιπλέον έχει σημασία και η ποιότητα τη θέση εργασία, δηλαδή να είναι με πλήρε ωράριο, καλά αμοιβόμενη, ασφαλισμένη, όχι μαύρη εργασία. Δηλαδή, δεν χρειάζεται κανεί να δουλεύει, δεν πρέπει να βρει μια θέση με δύο ώρε δουλειά και με 300 ευρώ. Ειδικά αλώς, οι νέοι αλώς. οι οποίοι έχουν και όλα τα προσόντα και έχουν και όνειρα και ελπίδε και αναγκάζονται να φύγουν από τη χώρα. Καλώ θα δείτε ότι όταν αρχίζει και μειώνεται η ανεργία παγκοσμίω, τότε είναι που αρχίζουν και αυξάνονται και οι μισθοί. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Και εγώ δέχομαι ότι πίσω από του αριθμού υπάρχουν άνθρωποι. Μπράβο! Και εγώ δέχομαι ότι πίσω από του αριθμού υπάρχουν άνθρωποι. Αλλά θα σα πω ότι στην αρχή τη εξόδου από την κρίση, mm -hmm. πρώτα βλέπει του αριθμού. Που αλλάζουνε για το καλύτερο και μετά έρχονται σιγά σιγά και άνθρωποι. <Το -ναι> Πρώτα βλέπεις τους αριθμούς που αλλάζουνε για το καλύτερο και μετά έρχονται σιγά σιγά και άνθρωποι. <Το -ναι> και εγώ πιστεύω ότι αυτή η καμπύλη θα συνεχίσει να κατεβαίνει και αν δεν γίνουν λάθη εγώ το εγκυώμαι, το εγκυώμαι ότι χωρίς λάθη, ενώ λάθη επιλογής η ανάπτυξη θα έρθει πολύ γρήγορα και αυτά θα αποτελούν κάτι το οποίο το 2020 σας επαναλαμβάνω, θα έχουμε ξανακερδίσει όλα αυτά τα οποία χάσαμε αυτά τα 4-5 απίστευτα χρόνια. Το 20 πρώτον θα κερδίσουμε αυτά που έχουμε χάσει. Να το ξέρετε όλοι εσείς που είστε κάπως αυτές τις εποχές. Κάντε υπομονή. Τι έχουμε Έξι χρόνια ακόμα. Πέντε και έξι, έντεκα χρόνια. Αλλά από το τώρα μετράει ο χρόνος. Το 20 για να γιορτάσουμε το 21 τα 200 χρόνια της επανάστασης και της ανεξαρτησίας. Όπως έχει πει ο Σαμαρά. Η παγκόσμια ενεργία πέφτει. Η παγκόσμια ενεργία όταν θα πέσει. Θα αρχίσουν εδώ και οι μισθοί Ευείωνο ακούγεται αυτό με την παγκόσμια ανεργία και ο συσχετισμό ελληνική ανεργία με την παγκόσμια ανεργία. Και όπω είπε, μετά του αριθμού έρχονται σιγά σιγά και άνθρωποι. Το είπε, έρχονται σιγά σιγά και άνθρωποι, δεν όρισε στάση ανθρώπων, όρθιοι, ξάπλα, τέζα, αλλά όμω έρχονται σιγά σιγά. Τα έλεγε όλα αυτά, τον άκουγαν αποσβολωμένοι άλλοι δύο απέναντι. Κάποια στιγμή ρωτάει η Χούκλι, όλα αυτά πότε θα φτάσουν, γιατί απαρίθμησε πολλού αριθμού επιτυχία και success story. Όλα αυτά του λέει πότε θα φτάσουν στην, στη ζωή όλων μα. Και είχε εκεί, αμοντάριστο είναι αυτό που ακολουθεί, έδωσε πολύ σαφείς απαντήσει. Και θα θυμόσαστε την ερώτηση και θα συγκρίνετε με την απάντηση. Παρ' όλα αυτά, το, το ιδιωτικό πιλ... επίπεδο του Έλληνα αισθάνεται ο κόσμο ότι δεν έχει αλλάξει, δεν Ήσέξε, έχει βελτιωθεί. Εξακολουθεί να είναι μίζερο και καθυστερημένο. Αλλά προχωράμε σε τεράστια άλματα, αυτά τα οποία με αυτό δεν είχαν γίνει. Είχε γίνει, και Χούκλι, ποτέ ο συμψηφισμό ΦΠΑ. Λέγαμε ότι υπάρχει, αν θέλετε, από υπερ. Συγκέντρωση κρατουμένων στι φυλακέ. Πώ θα κάνει την αποσυμφόρηση, την αποσυμφόρηση, Για πρώτη φορά φέρνουμε εμεί κάτι το μοντέρνο που τα έχουν άλλε χώρε τα βραχιολάκια. <laughs> τα βραχιολάκια. <precision> να μπορεί να βγει από τη φυλακή, να είσαι σπίτι σου, αλλά να σε ελέγχουν όταν πρόκειται να φύγει από τη χώρα. τη Λατέρα Πάρε, Ο, ελαιοσθέ μου, ελαιοσθέ μου. Έχει ανεβεί πολύ η ανεργία. Θα σας πω κάτι. Η ανεργία, κυρία Κούτλη μου, είναι, είναι ένα Δεν γεγονός. Το Δεν το αμφισβητείτε Δεν αμφισβητώ. Μα σας λέω πονάω πρώτος. Αλλά! Υπάρχει αλλά στο θέμα της ανεργίας. Όταν υπάρχουν 27% Υψηλοπεσμένη, όπω τη δηλώνει και την έλεγε χθε βράδυ, μπορεί να βάλει κανεί αλλά όταν από κάτω είναι 1,5 εκατομμύριο επίσημα καταγεγραμμένη, οι επίσημα καταγεγραμμένοι, όχι υπόλοιπη. Τον ρώτησε πότε θα φτάσει στη ζωή μα και αυτό άρχισε να λέγεται τα βραχιολάκια, τι μοντέρνο τρόπο, οι φυλακισμένοι, να βγαίνουν και να μην βγαίνουν από τη χώρα, να μπορούμε να τις ελέγξουμε αλλού. Απλά αλλού, τίμιο, έντιμο, πάντα. Αλλού. Αλλά α ακούσουμε το αλά μετά το αλλού, γιατί ε, έδωσε μια εικόνα για την ανεργία, Mm, κάτι σαν ένα μπαλόνι που ανεβαίνει πάνω, φτιάχνει, φουσκώνει μόνο του, δεν μα διευκρίνησε και ξαφνικά σπάει αυτό το μπαλόνι, καμπύλη θα το πει ο ίδιος, και από εκεί και πέρα αρχίζουν τα ευχάριστα. Αλλά θέλω να σα πω, αντιπαθώ κι εγώ όπω κι εσεί προφανώ τα πολλά τα νούμερα. Αλλά θέλω να σα πω ένα πράγμα. Κάποια στιγμή η καμπύλη που ανεβαίνει, ανεβαίνει, ανεβαίνει, ανεβαίνει, θα αρχίσει να σπάει mm. και θα αρχίσει να πέφτει. Ε, είμαστε ήδη εκεί που ήδη έχει να πέφτει. Σα λέω λοιπόν, πότε φτάσαμε το ρεκόρ ανεργία. Σεπτέμβριο του 2013, 27,7 χιλιάδες κόσμο. 27,7 χιλιάδες κόσμους. 1,5 εκατομμύριο. Το 27,7 είναι 1,5 εκατομμύριο. Δεν είναι χιλιάδες κόσμο. Σε καμία περίπτωση δεν είναι χιλιάδες κόσμο. 1,5 η επίσημα καταγεγραμμένη γιατί σύμφωνα με τα τερτύπια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία-δύο ώρες να έχει δουλέψει τη βδομάδα δεν θεωρείς άνεργο. 1,5 εκατομμύριο γιατί... Ο, του βγήκε αυθόρμητα το 27 να το μεταφράζει σε χιλιάδε κόσμου. Δεν είναι χιλιάδε κόσμου, είναι 1,5 εκατομμύριο. Η διαφορά είναι τεράστια και πρέπει να το συνειδητοποιήσει γιατί του βγαίναν διάφορα χτε όπω τον βλέπαμε. Να το συνειδητοποιήσει και αυτό, να προσθέσει λίγο ακόμη πόνο το βράδυ μια που πονάει για όλα. Α πονέσει και γι' αυτό τι χιλιάδε να το κάνει εκατομμύριο 1,5. Είναι επίτευγμα και του ίδιου και όλων αυτών που έχουν ορίσει αυτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται Όχι και τόσο βέβαια άριστα ο Πρωθυπουργός, όμως κινείται και δεν θέλει να βγει από αυτό. Θόδωρος Πάγκαλος ξαναμίλησε τώρα πια κατά του Πασό κανονικά ε, και κατά του Βενιζέλου. Εγώ νομίζω ότι είμαι υπάρξει αυτοκτονία στο αυτό που έκανε ο κ. Μενιζέλο και είπε. Τώρα του έδωσα ένα επιχείρημα για να ψηφίσω σοβαρά. <συμπή> διότι εγώ που ταλαντεύομαι, γιατί να ψηφίσουν ο Μενιζέλο που δεν ξέρω τι θέλει ακριβώ. Και, και, μπορεί και, να ριξει, και δεν μα έχει πει και πόσο το εκατό θέλει για να είναι ικανοποιημένο. Τόσο υπάρχει μια τέτοια ηγετική μοναδα, ομάδα από την οποία δεν ξέρει πώ να φυλακίζει δηλαδή. Δεν ξέρει από πού θα σου έρθει. Το προσωπικό δεν έχει μέλλον. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα Είναι πράξεις αυτοκτονίας και απελπισίας Φαίνεται δεν πάνε καλά οι δημοσκοπήσεις Και έκανε αυτό τον α, α, άθλιο και αφελή Κατά την απόψη μου εμβιασμό, Ο οποίος δεν οδηγεί που Τώρα, οδηγείς, εκβιάζεις τον. Σαμαρά φόρους, να πεις στου ψηφοφόρους Ψηφίστε Βενιζέλο γιατί αν δεν ε, ψηφιστεί Ο Βενιζέλο θα πέσει η κυβέρνηση Τι ωραία να τα ακού όλα αυτά, να σφάζονται με αυτόν τον πολύ ωραίο τρόπο, να έχει να πει μόνο καλά για το Σαμαρά και να μην έχει να πει τίποτα καλό για το Βενιζέλο, ο σύντροφος το Πάγκαλος μέχρι πριν λίγο καιρό μαζί όταν του ένωνει, καρέγκλα και τίποτε άλλο, γιατί γι' αυτό ήταν φτιαγμένοι και οι δύο, και το ίδιο το κόμμα που, ε, ε, βρισκόντουσαν ή βρέθηκαν. Τώρα θα ακούσουμε του δρόμου που ανοίγονται μπροστά στον Έλληνα ψηφοφόρο. Του είπε, του περιέγραψε πολύ ωρα χτε βράδυ, Ο Ιωάννη Πρετεντέρη και απέδειξε για άλλη μια φορά τι πανικό υπάρχει, τεράστιο πανικό. Θα τον ακούσετε να λέει: Ο δεξιό να ψηφίσει Σαμαρά, ο αριστερό να ψηφίσει Βενιζέλο, Ελιά, ο αριστερό δεν έχει τίποτα άλλο. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Οι ψήφοι, οι ψηφοφορίε, οι εκλογέ, οι. πώ το λένε, ακόμα και οι ευρωεκλογέ και οι περιφερειακέ και οι δημοτικέ, δεν είναι μια διαδικασία χαβαλέ. Ο άλλο πάει να επιλέξει κυβέρνηση και σταθερότητα. Ο άλλος πάει να επιλέξει κυβέρνηση και σταθερότητα. Ω έλλειο θέα μου! μου! Του λένε ο Σαμαρά, αν είσαι δεξιό ή κεντροδεξιό, ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Του λέει ο Βενίδερο, αν είσαι κεντρό ή ψήφισε Ελλιά. Αλλά δεν υπάρχει τρίτη επιλογή κυβερνητική σταθερότητα. Δεν υπάρχει <Κι> τρίτη επιλογή <Κι>. κυβερνητική <Κι>. σταθερότητα. <Κι> Υπάρχει τρίτη επιλογή κυβερνητική σταθερότητα. Δεν μπορεί να ψηφίσει λίμνε, ποτάμια, ποπάκια, κοντοπουλάκια και να θέλει να κυβερνείται ο τόπο. Πώ θα κυβερνηθεί ο τόπο, Ο τόπο δεν πρόκειται να μην είναι κυβέρνητο. Υπάρχουν άλλωστε άλλοι που άλλα, που άλλα γραφεία με πολύ μεγάλη επιτυχία, χρόνια τώρα και συνέπεια, εκτό από το γραφείο του Μαξίμου, κυβερνούν τον τόπο. Αλλά εδώ ακούσαμε τον πανικό να εκφράζεται με πολύ ωραίο έτσι, τρόπο. Ότι η δεξή εκεί, η αριστερή εκεί, δεν υπάρχει τρίτο δρόμο για να κυβερνηθεί ο τόπο, βέβαια, όλα αυτά για αυτού που θέλουν κυβερνητική σταθερότητα. Το δεν αφήνει ενδεχόμενο άλλο, ο Γιάννη Πρεντέρη, μόνο για αυτού που θέλουν να έχουν κυβερνητική σταθερότητα, μόνο γι' αυτό ψηφίζουμε, όχι για άλλο λόγο. Γιατί υπάρχουν και πολλοί που θέλουν να στείλουν μήνυμα, που θέλουν με την κυβερνητική σταθερότητα αλλά θέλουν και άλλα πράγματα, τίποτα από όλα αυτά τα απλοπίσε χοντροϊδέστατα. Λόγω του πανικού τον οποίον μπορούμε να τον δούμε σε κάθε πτυχή της τηλεοπτικής ζωής της χώρας και βγαίνει και ο Βενιζέλος στην ίδια γραμμή Πρετεντέρη ή ο Πρετεντέρης στην γραμμή Βενιζέλου ή ο Βενιζέλος στην γραμμή Πρετεντέρη μικρή σημασία έχει και κλαίει ότι χωρίς αυτόν δεν υπάρχει κυβέρνηση για να παραπείσουμε και το τραγούδι χωρίς αυτόν η ζωή είναι ζαμπών χωρίς λιπαρά. Το ζήτημα δεν είναι η δική μας αποχώρηση από την κυβέρνηση, η κυβέρνηση ανήκει στη συνεργασία δεν υπάρχει χωρίς εμά κυβέρνηση Ου, Ελεωστέ μου! Το ζήτημα δεν είναι αν θα μείνει η κυβέρνηση και θα αποχωρήσει το Πασό και η ελιά. Χωρίς εμά δεν υπάρχει κυβέρνηση Χρησι mantra κη nghĩ συγάρισμα Θα κουλέσε protecad θα με καταλάσει Χωρίς δεν υπάρχει η κυβέρνηση Η front‌ rely son Το πρόβλημα είναι η κυβερνητική σταθερότητα ω τέτοια, συνολικά Αυτό ακριβώς θα έχουμε κυβέρνηση χωρίς το Βενιζέλλο Να την έχουμε εκατό φορές Και ούτε Βενιζέλο ούτε τέτοια κυβέρνηση Πληροφορούμε εδώ τώρα, βλέπω και στα Twitter και όλα τα υπόλοιπα Μιλάνε στη Βουλή Χρυσαυγή, τις βουλευτές που έχουν έρθει από τη φυλακή Καινούργια καινούργιες εικόνε, ο Μπούκουρας έβαλε τα κλάματα και μάλιστα παρακολουθούσε έναν εδώ στο Twitter που έλεγε θα τα βάλει, θα τα βάλει και τελικά τα έβαλε και υπάρχουν τώρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο τι έλεγε, βέβαια υπάρχει μια κατηγορία που λέει να μείνετε εκεί στη φυλακή να πάθετε διάφορα στη φυλακή δεν σας λυπούμαστε και όλα τα υπόλοιπα πάντα σε σχέση με το κλίμα από το Twitter βλέπω τα μηνύματα και κάποιοι άλλοι κάνουν τη σύγκριση Και συνάδελφοι μάλιστα είναι αν θυμόμαστε κανέναν κομμουνιστή αριστερό να βάζει τα κλάματα όταν ήταν μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα στις προηγούμενες δεκαετίες αυτά μάλλον είναι περασμένα η σύγκριση βεβαίως είναι ατυχής δεν το συζητάμε το ξέρω ότι περνάει από τα μυαλά πολλών και μάλιστα όταν είχαμε δει και τις απολογίες του Μιχαλολιάκου και του παπά οι οποίοι είχαν αποποιηθεί τα πάντα, ναζιστικά σύμβολα ενώ βλέπαμε τις φωτογραφίες να είναι σε σαν καρνάβαλοι, σαν Χίτλερ και με τα όπλα να χαιρετάνε ναζιστικά, να κάνουν χίλια δύο στα σπίτια τους φωτογραφίες με, το, με την πρώτη σύλληψη αμέσως ως γνήσιες κότες, τα αποποιήθηκαν όλα αυτά και ήθελα να δείξουν ότι είναι κάτι διαφορετικό. Κανένας κομμουνιστής Κανένα παλιό αριστερό δεν είχε μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα κυρίω. Το ακριβώ αντίθετο, αν ακούσετε ιστορίε, αν έχετε γνώση, και την ώρα που φεύγαν οι σφαίρες από τα όπλα των απέναντι, φώναζαν αυτό που ήθελαν να φωνάξουν για το κόμμα του τότε. Καμία απολύτω σύγκριση, καλό είναι να την έχουμε, αλλά είναι δύο διαφορετικοί πλανήτε, δύο διαφορετικοί γαλαξίε. Δεν ακουμπάνε καθόλου και δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να ακουμπήσουν. Εδώ πάντω είναι ελληνοφρένεια όλα αυτά τα πολύ ωραία, με τα κλάματα στη Βουλή και τα γέλια. Παντού γύρω-τριγύρω. 8 200 το γνωστό τηλέφωνο επικοινωνία. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στο Τσάμπα είναι αυτό, στείλτε. Και όποιο θέλει να στείλει SMS, γραφειρία, ελκενό, το αποστολή στο 54%. Αυτό στοιχίζει 1,23 ευρώ. Ο Μάριο Καγή ρυθμίζει τον ήχο και με πολύ αισιοδοξία, πολύ αισιοδοξία, του Σαμαρά, καταλάβατε. Θα πάμε στι πρώτε διαφημίσεις. Θα ήθελα να σα ρωτήσω πώ πιστεύετε ότι. Ακούει αυτή την εκτίμησή σα, τη βεβαιότητά σα, την άποψή σα ο άνεργο, ο χαμηλοσυνταξιούχο, ο γονιό που βλέπει το παιδί του να φεύγει στο εξωτερικό γιατί δεν έχει δουλειά εδώ, εκείνο ο οποίο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το δάνειό του, αυτοί οι οποίοι τρέραν στι ουρέ για να πάρουν φρούτα και λαχανικά που δίναν τον δωρεάν. Ο κόσμο δεν νιώθει ότι βγαίνει από την κρίση. Δεν βλέπει δηλαδή ότι στο ορατό μέλλον η ζωή του θα καλυτερέψει. Εγώ νομίζω ότι αντίθετα έχει αλλάξει ψυχολογία και ο κόσμο αρχίζει και το αισθάνεται ότι βγαίνουμε από κρίση. Βέβαια. Εγώ ότι αντίθετα έχει αλλάξει η ψυχολογία και ο κόσμος αρχίζει και το αισθάνεται ότι βγαίνουμε από την κρίση <Τυζεσίλυνα> Η Γρήγουλα <Ρω composers> Η γρίουλα, <Ρω φ Carry Ones> Η, γρίουλα, <Ρω> η στο χωριό και εγώ σε χωριά, 300 χωριά χημεσήνια εκλέγομαι από το 77 Αυτούς πονάω Εγώ πονάω και ακούω μου, συμπάσχω. Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά. Και κάθε βράδυ αυτό μόνο σκέφτομαι. Πονάω και για Είμαστε, πολύ ξέρω, πονάω. Μα σα λέω, Πονάω πρώτο. Χωρί εμά δεν υπάρχει κυβέρνηση. Να πάνε στο διάλογο. Αν είσαι δεξιός ή κεντροδεξιό, ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Αν είσαι κεντρό ή ψήφισε Ελληνιά. Αλλά δεν υπάρχει τρίτη επιλογή κυβερνητική σταθερότητα. Αλλά δεν υπάρχει τρίτη επιλογή κυβερνητική σταθερότητα. Ω έλαιο θέα μου! μου! Εγώ ότι πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι Μπράβο. Για πρώτη φορά φέρνουμε εμείς κάτω μοντέρνο που τα έχουν άλλε χώρε Τα βραχιολάκια Εγώ κυρία Χούκλη μου, αγωνίζομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ για να δώσουμε και πάλι αισιοδοξία χωρίς εμάς δεν υπάρχει κυβέρνηση. Καλύτερα! Η Γρήγουλα στο χωριό και εγώ σε χωριά, 300 χωριά έχει συνεχή, λέγουμε από το 77, Αυτού πονάω. Εγώ πονάω, κύριε Χούκλή μου, συμπάσχω. Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά. Και κάθε βράδυ αυτό μόνο σκέφταμε. Πονάω, κύριε Πολύξελλη μου, πονάω. Μα σας λέω, πονάω πρώτος. Oh. Oh. Ναι, αλλά δεν το πιάνουμε και πουθενά. 11 χρόνια ήταν στο σπίτι του, μετά την μεγάλη επιτυχία της πολιτικής ανοίξεω, κοίταγε τους τείχους, το έλεγε μετά, κυρία Χούκλήμο. Στον κοτάκι νομίζω τα είχε πει. Κοίταγε του τοίχου, δεν περνούσε καλά. Έγινε πρωθυπουργό, πονάει το βράδυ, με όλο αυτό σκέφτεται. Επειδή υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να ισχύσει το πρώτο, η τύχη, να βρει έναν τρόπο, εν πάση περιπτώσει, ή εδώ ή εκεί, να περνάει καλά. Γιατί δεν είναι καλό για έναν άνθρωπο να περνάει άσχημα παντού. Κάτι πρέπει και μπει να σκεφτούμε, γιατί έχει αφήσει την τύχη του στα χέρια μα. Και από ό βλέπω, δεν θα είναι πολύ τυχερό. Οπότε, α γίνουν τα δέοντα, α φροντίσει ο ίδιο τον εαυτό του, αφού δεν τον φροντίζουν οι υπόλοιποι. Μιλούσε, μιλούσε κυριακούκλου, μου έλεγε και τα δικά του. Κάποια στιγμή αναφέρθηκε και στο ναυάγιο το προχθεσινό τη Σάμου. Ε, και μίλησε για τα νεκρά παιδιά. Θα ακούσετε πώ το περιέγραψε. Καταρχήν έλεγε συνέχεια τη λέξη λαθρομετανάστευση και κολλήσει. Ναι, είναι η ατζέντα που παίζει για τη Χρυσή Αυγή. Είναι δεδομένο, δεν περιμένουμε ευαισθησία από τον Σαμαρά αυτά. Εκτό ότι ότι σκοτώθηκαν, δεν σκοτώθηκαν τα παιδιά. Ε, έκανε μια σύγκριση για τη χώρα προορισμού, αλλά α μην τα λέω εγώ γιατί το διατύπωσε πολύ ωραίο ο ίδιο ο Αντώνη Αμαρά. Θε να καταργήσει τη Frontex, εχθέ δεν είχαμε στη Σάμο τα τεράστια, απίστευτα, που σε γεμίζουν, σε πλημμυρίζουν από, από, από λύπη. Γεγονότα, νέα παιδάκια τα οποία σκοτώθηκαν, δεν έχει που προέρχονται από τη Σομαλία ή οπουδήποτε. Νέα παιδάκια τα οποία σκοτώθηκαν, δεν έχει σημασία που προέρχονται από τη Σομαλία ή οπουδήποτε. Έχει σημασία η χώρα, ο προορισμός, τύπο, η διατύπωση δεν έχει σημασία που είναι από τη Σομαλία. Μπορούν να σκοτώνονται, αλλά αυτά σκοτώθηκαν. Ε, ο Πρωθυπουργό και οι ευαισθησίες του, επειδή ακριβώς μιλούσε προφορικά και τα είπε έτσι, τα, τα έλεγε χύμα όπως του έβγαιναν μέσα από την καρδιά του, γιατί πονούσε και είχε πολύ πόνο να μας καταθέσει. Μετά από όλα αυτά, λαός μέρο α. Γεια σα, Αποστόλη. Yeah. Θέλω να σου πω για αυτή την ΕΕ, τέλο πάντων. Πε μου, για αυτήν. την αλληλεγγύη των λαών και έτσι. Να σου πω κάτι. Αυτή η ΕΕ δεν υποστηρίζει μια φασιστική κυβέρνηση στην Ουκρανία. Αποκλείεται <συσκλή> η ΕΕ να κάνει τέτοια πράγματα. <συσκλή> δεν έχει καμία δουλειά η ΕΕ με το φασισμό. Τι <συσκλή> πω, η ΕΕ δεν διέλυσε την πρώην Γιουγκουσλαβία. Όχι. Όχι. Η Ενωμένη Ευρώπη δεν βοηθούσε τον μύσου εκεί στο Ιράκ κάτω, στο Ιράν, Δεν έχει και Να σα πω, πώ είστε κομμουνίστρια. Εγώ. Ναι, εσείς. Έτσι σου φαίνομαι. μυρίζει λίγο. Έτσι σου θυμίζει. Μου μυρίζει, δεν μου θυμίζει, μου μυρίζει. Α, σου μυρίζει, ε. Για λίγο από εδώ πέρα. 70 ευρώ μισθό. Και λίγα τα λόγια εσύ για την Ευρώπη, των λαών. 70 ευρώ που, <χω> λέω και εγώ. που έχει 70 Να σε κράτο Μολδαβό. Τι θέλει τώρα εσύ, Μολδαβία. Καλά τα λέει ο Βάγγελος. Μολδαβία. Υπάρχουν πολλοί μισθοί οι οποίοι είναι 70 ευρώ το μήνα στη Μολδαβία. 70 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε ένα κράτο σε ένα επίπεδο ζωή πάρα πολύ ψηλό. Βέβαια, σε μία ώρα πτήση έχει κι άλλε χώρε. Δεν τι είπε, είπε τη Μολδαβία, το κατώτερο. Όπου μπορεί πόσο ο καθένα. Ήθελε λε εσύ να σου κάνει Ευρωπαίο, να σε κάνει Γερμανό. Mm. Δεν είμαστε με τα καλά μα. Έρωτα. Έλα. Θα να πάσω ο Πασόκ. Πε στο κοντό να πάνε και να πάρει μαζί και όλο το τόει και τον πάγει πολύ και ο τράκα και να μα αφήσει ήσυχου εμά. Καλά. Υπάρχει τρόπο να σα αφήσει ήσυχου να ξέρει. Πώ. Αφήστε τον εσεί. Αν τον αφήσετε, θα σα αφήσει και ήσυχου. Μάλλον. Εμεί τον έχουμε αφήσει. Ή θα μπει κριφώσε κανένα ακόμα προηγείται όποιον. Εμεί του έχουμε αφημένω. Αφημένου του έχετε, μαθημένου δεν του έχετε. Μου το αφή... πώ ότι οι εκλογέ έρχονται. Ούτε ξέρουν τι θα του έφερε. Και ξέρει πολύ καλά την ρίξει. Ξέρω μόλι. Ή μάλλον τι να μην ρίξει. Ξέρω, ξέρω. Αλλά μην το κάνετε αυτό, μην το κάνετε αυτό γιατί έτσι και δεν βγει το Πασόκ θα πέσει η κυβέρνηση Πω πω <laughs> και θα πέφτουν μετεωρείτες καθημερινά στη χώρα <laughs> Να ξέρεις Θα στείβουνε τα σύννεφα, θα βγάζουνε βροχή, μαύρη κακιά βροχή στις ψυχές μας ο μπρέλυσε, ο μπρέλυσε. Θα καούν τα χωράφια, θα αρπάξουν αυτοκίνητα, θα βγάζετε <laughs> αίμα από τα μάτια <laughs> Γι' αυτό μην κάνετε καναστείο και δεν βγάλετε Λέρω. τον Βενιζέλο ψηλά Ψηλά, ψηλά θα τον έχουμε, μην φοβάτε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 Τυχερός. Α, μάλιστα. Γιατί Αποκλείσει ένα άνθρωπο να είναι τυχερό και με το που βγαίνει να παίρνει την ψήφιο ποσοστό. Γιατί το αποκλείσει. Μπορεί ο άνθρωπο θα είναι τόσο τυχερό. <laughs> Τι να σου πω. Τέτοια τύχη, εγώ θα του πρότεινα να πάει να παίξει ένα τζόκερ. Ένα λότο. Ένα παιχνίδι του ο τέλο πάντων να παίξει. Κάτι να παίξει. Γιατί βλέπω η τύχη του έχει ανοίξει. <laughs> Κάτι του ΟΠΑΠ θα τον <laughs> βοηθήσει. <laughs>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 Δεν είναι βία. Εννοείται είναι ότι είναι αυτό βία. δεν είναι βία. Βία είναι όταν βγαίνει ο Φενιζέλος και λέει ότι θα μπορούσαμε να παίρνουμε και 70 ευρώ. <Τι> Χωρί εμά δεν υπάρχει κυβέρνηση. Καλύτερα. Καλύτερα να μην υπάρχει. Και που την έχουμε για καλό δεν είναι, για κακό είναι. Είναι για καλό συγκεκριμένων που δεν βρίσκονται στη χώρα κυρίω, είναι έξω ή βρίσκονται και στη χώρα, είναι πολύ λίγοι. Οπότε για του πολλού δεν υπάρχει διαφορά να μην την έχουμε. Αν είναι να έχουμε τέτοια κυβέρνηση, το ζήτημα είναι ότι η κυβέρνηση θα βγάλουμε στι 25 που δεν είναι για κυβέρνηση βέβαια, αλλά θα προδιαγράψουμε το μέλλον. Πολύ έντονα από ό,τι φαίνεται Βορύδης, μάλλον άδωνη. Έκανε μια εκδήλωση ο Άδωνης, στο σε ξενοδοχείο Μεγάλο προχθές Τα κάνει αυτά αραιά και που είχε πολύ κόσμο. Υπάρχουν φανατικοί οπαδοί του Άδωνη. Πήγαν εκεί πηγή και ο Βορύδης, ο οποίος όπως πάντα ε, έπιασε τον πυρήνα της δεξιάς σκέψης. Σε αυτές τις εκλογές θα αποφασίζουμε αν στηρίζουμε την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά που αλλάζει την Ελλάδα, που οικοδομεί τη Νέα Ελλάδα, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις της παραγωγικής και οικονομικής ανασυγκρότησης ή θα επιστρέψουμε στον εφιάλτη της αριστεράς. Αγωνιστήκαμε να ξεφύγουμε από αυτό που οικοδομήθηκε εδώ και 30 χρόνια Αγωνιστήκαμε να ξεφύγουμε τα τελευταία δύο χρόνια και τα καταφέρνουμε. Έχει αγωνιστεί λοιπόν και ο Βορύδη για κάτι στη ζωή του. Με κάθε μέσο, όπω θυμόμαστε, με κάθε αντικείμενο. Να φύγουμε από τον εφιάλτη τη αριστερά. Και τώρα ξανακινδυνεύουμε μετά από τόσε επιτυχίε τη δεξιά να ξαναέρθει ο εφιάλτη τη αριστερά. Το έκανε και λίγο πιο συγκεκριμένο στη συνέχεια. Και βέβαια, όλο χαρά ο Άδωνη ανέβηκε πάνω στο βήμα. Είναι σημαντικό. Να στείλουμε ένα καθαρό μήνυμα στον κύριο Τσίπρα. Ποτέ, ποτέ δεν θα δει εξουσία. Ποτέ. Καταλάβατε γιατί ήσανα από καλές το μήμα δεν Μάκης. Γιατί καταλάβατε. Τις ξεπερνάει τις δροπές πολύ γρήγορα. Τις ξεπερνάει τις ντροπέ πολύ γρήγορα. Ο Μάκη ο Βορύδης ότι υπάρχουν οι ντροπέ. Κάτι κάνουν με το Βορίδη και αμέσω μετά τι ξεπερνάει ο Βορίδη. Αστία του Άδωνη για τον φίλο και συναγωνιστή του, γιατί αγωνίζονται και αυτοί για τα δικά του, Μάικη Βορίδη. Η Νέα Δημοκρατία βγάλε το πρώτο τη τηλεοπτικό σποτ. Δεν ξέρω να το έχετε δει. Ε, είναι λίγο μεγάλο. Τηλεοπτικό είναι. Εμεί εδώ το πήραμε. Σε ήχο θα σα το μεταδώσουμε. Έτσι ακριβώ όπω το. θα έπρεπε κανονικά να ήταν το σποτ και η διαφήμιση τη Νέα Δημοκρατία.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 Είπε ότι μπορούμε να ανατρέψουμε την αναξιόπιστη εικόνα τη Ελλάδα στον κόσμο. 1990 συντάξει μου, τι λε τώρα, τι λε, ξέρει, τι λε. Σήμερα, δύο μόλι χρόνια μετά, η Ελλάδα ξαφνιάζει. Για 300 ευρώ, δε πού είναι, δεν τον μάω, τα κάνω παιδί, γιατί που να το φοράω,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 Στέλνετε πολλά μηνύματα, ωραία είναι πολλά από αυτά. Λέει ο Άρης. μάλλον το τερματίζουμε ω ονού, ο νουπο, Εθνικό Σύμνο σε προεκλογικό σπό του ΣΥΡΙΖΑ, καταραμένο μνημόνιο, τίποτα δεν άφησε σόρθιο. Είναι το σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ που έχει τον εθνικό ύμνο από τη συμφωνική τη ΕΡΤ τότε που κλείνουνε πέρσι αυτέ πολύ συγκινητικέ στιγμένε, με τι κοπέλε εκεί που τα κρύζουν. Το έχει πάρει είναι, τα σπότ του ΣΥΡΙΖΑ αυτά. Εμεί ακούσαμε πριν τι νέα δημοκρατία που πολύ σα και θα το τακτικά μέχρι τις θα άλλα. Ήταν και υπουργό πολιτισμού όταν είχε συναντήσει τον Ιάπον. Εγώ είχα ζήσει ο υπουργό πολιτισμού. Είχα πάει στου δελφού και είχε έρθει ένα Ιάπων από την Ιαπωνία. Ιάπων από την Ιαπωνία, ο οποίο ο άνθρωπο μόνο που δεν έκλαιγε ήρθε μου λέει από τη χώρα μου και είναι κλειστό το μουσείο. Σήμερα τα ανοίγουμε από τον Απρίλη μέχρι τον Οκτώβρη όλα αυτά τα μεγάλα τα μουσεία τα ελληνικά για να μπορεί να πάει η Ιάπων από την Ιαπωνία, δηλαδή του αρχαιολογικού χώρου και του χώρου τη τέχνη. Μπορούσε να ήταν από τη Μαλαισία, ο Ιάπων από την Ιαπωνία. Μάθαμε πολλά χτε, πραγματικά. Επίση, ότι το μαξί μου είναι 24 ώρε λειτουργία. Και κυρίω να φτάσουμε στον κόσμο, κύριε Πρόεδρε, να το καταλάβει να ο τον κόσμο. κόσμο και να αλλάξει η ζωή του, να ανακουφιστεί λίγο. Γιατί μετά από τέσσερα χρόνια τόσο μεγάλο δυσκολιών, χρειάζεται και εκείνο να ανασάνει. Αυτό είναι το τεράστιο στίχημα. Αυτή είναι η καθημερινή μου αγωνία. Θέλετε να mm -hmm. σα το πω και προσωπικά. Είμαι 24 ώρε τη μέρα εδώ μέσα για αυτό το λόγο. Αν δεν υπήρχε αυτό. Δεν θα έχω το κίνητρο που έχω σήμερα. Να πάει να ξεκουραστεί. Είναι κουρασμένος πολύ. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Με καλό το λέμε εμείς, γιατί έχουμε περάσει πολύ δύσκολα με το Σαμαρά και όσοι περνάνε τα δύσκολα, κάτι τους πιάνει όλους μαζί. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ο λαός, το τελευταίο κομμάτι. Αμέσω μετά Γιάννης Παπαδόπουλος, μαγκαζίνο. Γεια σα. Τι θες? Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην κυβέρνηση Σαμαρά και προσωπικά στο σουρνάρι. Πούλησε και τις παραλίες και επιτέλους δεν θα έχουμε βρωμιαρέους δίπλωμας όταν κάνουμε μπάνιο. Επιτέλους. Δόξα απ' τον Θεό. Παντού ξαπλώστρες. Παντού. Και ένα σωστό σχέδιο; Παντού ομπρέλες. Παντού καφές. Και όλο μαζί στην προνομιακή τιμή των 6 με 10 ευρώ. Εκεί ανάμεσα παίζει. Σε φίλε δίπλα στη βίλα με ερχότσαν όλοι εκεί πέρα και κάνανε μπάνιο. Άστε να κάνουμε ένα μπανάκι σαν άνθρωποι. Σωστό. Ευχαριστώ. Με την ξαπλώστρα, τη ρακέτα και τους καφέδες στα τσιγάρα στην άμμο. Έτσι σαν άνθρωποι όπω έχουμε μάθει. Έλεος πέρα. Θερμάς τη Έλεος. Γεια σου Αποστολή. Γεια σου, Σουρλουλού κιόλα. Βρήκαμε τελικά τι θα γίνουμε, θα γίνουμε Μολδαβία με μισθού 70 ευρώ. Και πολύ καλά είναι. Πασόκ. Μπορούμε και χειρότερα. Μπορούμε, μπορούμε, και, χειρότερα. μπορούμε, μπορούμε και... και πιο κάτω. Ο πάτο έρχεται. Τον βλέπουμε. Ε, υπάρχει κι άλλο. Δεν είμαστε στον πάτο. Ελίσσε μου μια πόλη. Ψηφίστε κι και ελιά. με τα χρέη, σα εξοφιλώνουμε κι άλλο. Πόσου τόνου τράσου και εξετυπωσιά έχει ο Βενιζέλο για να λέει ο κόσμο, ή και ο θελό του έκανε τι θυσίε. Όσου τόνου του δίνει ο κόσμο. Άπειρου τόνου τράσου έχει. Μ. Έλα. Σκέψο, Ζέλωστο. Τα λέει όλα αυτά με 4% έτσι Ναι Σκέψουμε 24% τι θα έλεγε Δεν θέλω να το σκέφτομαι Μη σου πω για τα ποσοστά που πήρε ο Γιώργος 90 τόσο Α εκεί να δεις Εκεί να δεις τι θα έλεγε Ναι Εκεί δεν θα τα έλεγε στη τηλεοράση Θα έρχονταν σπίτι σου να σου πάρει και τα λεφτά Ακριβώς Να σκοτώσει όποιους μπορεί Σου λέγεται να αυτοκτονήσει κερατά Ήρθε η ώρα σου Τέτοια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 Καιρό τώρα. Και δεν έχουν πού να ταξοδέψουν. Πότε θα πάμε <συντ'> για ψώνια τι άλλε μέρε που δουλεύουμε. Κανεί, ηλιά, γιατί άλλοι δουλεύουν και την τράρα και ο... τέσσερα. Αλλά πότε θα ψωνήσουμε, δεν υπάρχει χρόνο. Το 1.600.000 εκατομμύριο εργάζονται, αλλά την κυλιακή πάντα ψωνίζουν όμω. Βεβαίω. Βεβαίω και αυτό. Μπορεί να έχει δουλειά αλλά για να έχει. Όταν πιάσουν δουλειά, θα του πάρουν με 15 ώρε την ημέρα δουλειά και 7 μέρε την εβδομάδα με 20 όχι, με 70 το μήνα μάλλον, γιατί είμαστε πρέπει να γίνουμε σαν τη μολδαβία προφανώ. Το λε και ανάκαμψη. Είναι το Real FM, έτσι. Είναι, είναι. Ακούω την εκπομπή. Αλλαργείτε να σκόσετε το τηλέφωνο. Μα συγχωρείτε κιόλα. Ναι, λοιπόν, ακούω την εκπομπή σα. Μπράβο. Έτσι. Τι θέλετε, κάνουμε και τεμενάδε που ακούτε την εκπομπή μα. Λοιπόν, να πείτε στου κυρίου αυτού ότι ο κύριο Τσίπρας θέλει να εφαρμόσει τη θεωρία του Μάρξ. Ο Τσίπρα. Αυτό θέλει. Ο Τσίπρας, ναι. Θα να τα ακούσει αυτό ο Τσίπρα, θα Γι' αυτό έγινε η Ρωσία, ο ρωσικό στρατ... λαό έγινε. Τραπάτσο και ψόφη από την πίτσα mm. και ο δεν πήγαινε στη δουλειά, πάμε και κάτω. Άλλα γράφει η θεωρία του τέτοιου του Μαξ και άλλα εφαρμόζονται. Έτσι τα κάνει και ο τσίπρα. Ποιο ο τσίπρο. Έτσι, άλλο λέει ο Μάρξ άλλο να κάνει ο Τσίπρας, ναι, αλλά δεν το πούμε ο Μάρξη. Θέλει <ψου> να εφαρμόσει τη θεωρία του Μάρξ Η θεωρία του Μάρξ δεν έχει. Θα δει και τον είχα υποτιμήσει. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο τσίπο, ο θα παραλάβει. Θα δείτε τι θα γίνει. Θα δείτε τι θα γίνει. Τι είπε πάλι Πε του μωρένι κύριος όν από απολέσαι. Και ένα τετράστιχο. Με μια ελιά δεν σώζεστε ούτε με ελαιώνε. Μια σικιά χρειάζεστε και αλιμιώνες. Η σικιά για κρέμασμα ε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μου λες αποστολή; Ο Σταύρος δήλωσε ανορθόγραφος. Τι δήλωσε ο Σταύρος? Ανορθόγραφος. Χρειάζεται να το δηλώσει. Τον ακούς, δεν είναι και δήλωση, θα μην κάνει. Αν αυτό δεν είναι άνοιγμα στη Χρυσή Αυγή, τότε τι είναι. Η ποσόση των μεταναστών. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς πιστεύετε ότι...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 <ςαιροίης> εγώ νομίζω ότι αντίθετα έχει αλλάξει η ψυχολογία και ο κόσμο αρχίζει και το ασθενή ότι βγαίνει με την κρίση, <στης> τώρα, <ν> <στης> <στης> τώρα, τώρα, τώρα, <στης> η γρήγορα η γρήγορα. Η γρήγουλα στο <στης> χωριό, και εγώ σε χωριά, 300 χωριά χιμεσήνια, εκλέγομαι από το 77, αυτούς πονάω. Εγώ πονάω, κύριε Ακούκλη συμπάσχω. Δεν βρίσκω ησυχία πουθινά. Και κάθε βράδυ αυτό μόνο σκέφτομαι. Πονάω και για πολύ μου πονάω. Μα σας λέω πονάω πρώτος. Χωρί εμά δεν υπάρχει κυβέρνηση. <场ωμάως. Να πάτε στο τι άλλο! Αν είσαι δεξιό ή κεντροδεξιό, ψήφισε η δημοκρατία. Αν είσαι κεντρό και αριστερό, ψήφισε ελιά. Αλλά δεν υπάρχει τρίτη επιλογή κυβερνητική σταθερότητα. Αλλά δεν υπάρχει τρίτη επιλογή κυβερνητική σταθερότητα. Εγώ δέχομαι ότι πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι <σχει> Για πρώτη φορά φέρνουμε εμείς κάτι το μοντέρνο που τα έχουν άλλες χώρε τα βραχιολάκια. <σχει> Εγώ κυρία Χούκλη μου, αγωνίζομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ για να δώσουμε και πάλι αισιοδοξία.